Το πιο όμορφο που κρύβει. Κρύβει. Κρύβει. κρύβει, Το πιο δύσκολο Το, Το πιο όμορφο που αξιολογεί, μα αξιολογεί, μα αξιολογεί, το πιο δύσκολο το το πιο τελείωμα, δυσκολο, τελείωμα, τελείωμα Στην αρχή όλα σου μοιάζουν. Όμορφα και εύκολα λε, εύκολα. Μα δε με το τέλο τι θα κρύβει. Μα για να δούμε αυτό θα είναι αλήθεια ή ψέματα. Όταν λε πω η αγάπη θα περιμένει, ότι κι αν γίνει, όλα όμορφα σου μοιάζουν. Ακόμη και ανθρώπου ή χωρί που πολεμούσαν με χίλιου τρόπου να σε κάνουν. Απονέσει, μήπω έτσι χάρονε. Μήπω την ευτυχία μέσα από τον πόνο σου δουνε. Δυο λόγια μου λε κατάποκα, δε γηδε. Να θυμάμαι ότι πάντοτε υπάρχουν εσυρήνε. Δεν σ' αρέσει, είναι άλλε πολλά κι αυτά με δυσκολέ. Θα παίρνω, πω βλέπω μου μοιάζει αρκετά ταξιδεμένο, ίσω να μην έχουμε. Τελικά την ίδια μοίραση. μπορεί να βρει στην Ιθάκη Εγώ μάλλον μια βιτρίνα γιατί τα πάντα εσύ τα βλέπεις Διαφορετικά ενώ εγώ μένω χαμένος στο πριν και στο μετά Θυμάμαι το πριν και την ψυχή μου ταράζει και σκέφτομαι το μετά Και στα αλήθεια με τρομάζει τι θα γίνει αν θα βρω. και εγώ Κι κάποτε παράδεισο μα εσύ μου λες νιώσε αυτό Το όμορφο ξεκίνημα παίξεις αυτό το παιχνίδι Κι είναι και άνησο και πάρω σαν μπορείς με κάθε τίμη Το πιο όμορφο ξεκίνημα κρύβει το πιο δύσκολο τελείωμα. Με αυτή η ομορφιά δεν θα χαθεί με τίποτα. Όπω δεν θα χαθούν τι αρχίστα τα αισθήματα. Το πιο όμορφο ξεκίνημα το πιο δύσκολο τελείωμα. Κι αν νομίζει πω δεν πληγώνει το σήμερα, έχει αφήσει τι πληγέ του κρυμμένε για το ύστερα. Το πιο όμορφο ξεκίνημα το πιο δύσκολο τελείωμα. Μ αυτή την ομορφιά δεν θα ξεχάσω με τίποτα. Όπω δεν θα ξεχάσω τα πρώτα μου τα βήματα.